Ιερός Ναός Παναγία Λαουδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 31 Ιανουαρίου 2011. Στο όνομα του Πατρό και του Ιού του Αγίου ο Βασιλεύ Ουράνι παράκλητο το πνεύμα τη Ελευθερία, ο Ανταχού για τα πάντα πληρών, θησαυρό των αγαθών και ζωή κορυβό Ελευθέ, και σκίνωσον εν ημί, και καθάρισον η μάσα βάζη και Λοιπόν Τις τελευταίες συναντήσεις μας Είχαμε αναφερθεί Σε ένα πρόβλημα Που προσβάλλει Το γεγονός της αγάπης Και ήταν η κτητικότητα Θα δούμε σήμερα πώς μπορούμε να διαχειριστούμε θετικά και ποια είναι η προσέγγιση και αυτού του πάθους και αυτής της δυσκολίας αλλά και κάθε δυσκολίας και συνήθως όταν προσεγγίζουμε μια τέλειά μας μια δυσκολία μας έχουμε δύο εκτροπές η μία είναι η τελειομανία η προσπάθεια μας δηλαδή να είμαστε τέλειοι και η άλλη που είναι μια αντίθετη κατάσταση αλλά με ίδια βάση είναι η οκνηρία, η ραθυμία που γίνεται μέσα από την απόγνωση. <κοί> Όπως είπαμε και άλλες φορές όταν προσεγγίζουμε ένα ζήτημα που αφορά τη ζωή μας και τις πράξεις μας αυτό που είναι σημαντικό είναι να δούμε τα κίνητρα. Και αυτό ορίζει τελικά και την ποιότητα μιας πράξης. Δεν την ορίζει μόνο αυτό που φαίνεται, αλλά κυρίως το καθορίζει πόσο ένα γεγονός έχει υγεία, είναι προβληματικό, από τα κίνητρα. Θα δούμε δύο-τρία Αποσπάσματα από τους πατέρες μας που μας βοηθούν να εμβαθύνουμε στο ζήτημα αυτό των παθών και του τρόπου που προσεγγίζουμε τις δυσκολίες μας. Λέει κάπου ο Άγιος Μακάριος «Αυτά που κάνεις είναι καλά και ευπρόσδεκτα από τον Θεό». Δεν είναι όμως καθαρά. Για παράδειγμα, αγαπάς τον Θεό αλλά όχι τέλεια. Έρχεται ο Κύριος και σου δίνει αγάπη αμετάβλητη, την επουράνια. Προσεύχεσαι εσύ με φυσικό τρόπο και ο νους σου περιπλανιέται εδώ και εκεί και σκέφτεται διάφορα πράγματα. Σου δίνει ο Θεός την καθαρή προσευχή την εμπνεύματη και αληθεία <κυρίζει> Πολύ απλά μέσα από την εμπειρία του ο Αγίος Μακάριος λέει ότι για την προκοπή μας χρειάζεται δική μας προσπάθεια αλλά αυτό που κυρίως ολοκληρώνει την προσπάθεια και την τελειώνει είναι η χάρη του Θεού Εμείς αν προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι από μόνοι μα για να δούμε πόσο αποτελεσματικοί είμαστε ή πόσο τα καταφέρνουμε στην ουσία πάσχουμε θεολογικά, δηλαδή στην θεολογική προσέγγιση του ζητήματος γιατί τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε ολοκληρωμένα μόνοι μας. Και ταυτόχρονα δε, αν θλιβόμαστε πως δεν γίνεται αυτό Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ολοκλήρωση της πράξεως μας, της πνευματικής, δηλαδή η τελειοποίησή της, εξαρτάται από την χάρη του Θεού. <Και> Αυτό είναι κάτι που και στη ζωή μας το αγνοούμε, το περιφρονούμε και δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία του. Αυτό όσο ο άνθρωπος δεν το πιστεύει μέσα του κάνει ζόρικη τη ζωή του, την ταλαιπωρία. Λοιπόν αυτό λέει απλά, εισαγωγικά, ο Άγιος Μακάριος. Οτιδήποτε, ξεκινάει, οτιδήποτε έχει ανάγκη από τη δική μας απόφαση, από τη δική μας συμβολή αλλά δεν πρέπει να μας απογοητεύει όταν δεν τα καταφέρνουμε γιατί αυτό που κάνει το πράγμα να είναι σωστό και ολοκληρωμένο είναι η χάρη του Θεού. Από μας, λοιπόν χρειάζεται η διάθεση. Και ένα άλλο απόσπασμα από το γεροντικό. Με τον ίδιο απλό τρόπο πρακτικό λέει Αδελφός είπε το αβαπημένοι Εάν δω το αδελφό μου μικρόν άρτων Ιέτερον τι Ιδέμονες μολύνουν αυτά, Ως καταθραπαρέσκια γινόμενα Λέει αυτό ο ή και κατά ανθραπαρέσκια γίνεται αλλά εμείς την χρία να δώσω με το αδελφό λέει μου να βοηθήσω κάποιον το δώσω φαγητό που έχει ανάγκη και έρχεται και μολύνει ο δαίμονας αυτήν την πράξη με την καινοδοξία με την ανθραπαρέσκια λέει τι να κάνω λέει, και με ανθραπαρέσκια να γίνεται εσύ δώσε την χρεια στον αδελφό σου δηλαδή το καλό κάντο και μετά η διόρθωση αυτής της διαθέσεως είναι υπόθεσης άλλης προσπάθειας. Πάντοτε θα δούμε ακόμα και στα κίνητρά μας ότι υπάρχει μικτή διάθεση. Και στο πιο καλό κίνητρο μπορεί να υπάρχει κακή διάθεση και πονηρά, όπως και σε κάθε πονηρή διάθεση μπορεί να υπάρξει και αγνό κίνητρο. Και επομένως, όταν έχουμε διάθεση να κάνουμε κάτι καλό, θα δούμε και στη συνέχεια, λέει να το κάνουμε. Όχι εξετίας του προβλήματος μπορεί να προκύψει, εξαιτίας προσωπικής μας αναπηρίας, εξαιτίας δικής μας εσωτερικής ε, καινότητας και έλλειψης, δεν πράττουμε το καλό. Αγωνιζόμαστε. Επομένως, καταλαβαίνουμε από όλα αυτά, ότι χωρίς τη χάρτη του Θεού, δεν είναι αρκετή η προσπάθεια του ανθρώπου. Και περιφρονώντα την χάρη του Θεού, αυτό που έρχεται κυρίω σαν πρόβλημα είναι η τελειομανία. Η αυτοδικαίωση. Είτε πούμε αυτοδικαίωση είτε τελειομανία έχουν την κοινή ρίζα. Την διάθεση δηλαδή και την πεποίθηση ότι όλα εξαρτώνται από εμά. Όσο αφορά τη δική μας ζωή, την ατομική ζωή και όσο αφορά την κοινωνική μας ζωή, στο στενό ή ευρύτερο περιβάλλον μας. Αυτοδικαίωση τι σημαίνει. Πιστεύω ότι η δικαίωση της ζωής μου, η σωτηρία μου θα προέρχεται από τον εαυτό μου. Και αφού προέρχεται από τον εαυτό μου πρέπει να κάνω το πάνω να επιτύχω. Να είμαι σε όλα τέλειος και ακριβής αυτή είναι η τελειομανία όταν όμως δεν καταφέρω να επιτύχω κάτι τέτοιο οδηγούμε σε μια αδράνεια οκνηρία η οκνηρία λοιπόν η αδράνεια ή η η είναι αποτέλεσμα της τελειομανίας δεν πετυχαίνει ο φαντασιαστικό εαυτός μας η φαντασιακή τελειότητα που μας καταδυναστεύει που είναι μορφή ανασφάλειας και προσπαθούμε να το επιτύχουμε και εφόσον το καταφέρνουμε οδηγούμεθα σε μια απογοήτευση και γίνεται ο άνθρωπος αβαρής και δεν μπορεί να προχωρήσει. Λέει πολύ απλά κάπου ο Άγιος Χρυσόστομος μεγαλύτερη πτώση του ανθρώπου δεν είναι η αμαρτία του, είναι η απελπισία. Η μεγαλύτερη αμαρτία λέει, είναι η απελπισία. Λέει βαρύνει τόσο πολύ τον άνθρωπο του, έρχεται στο βύθο, δεν μπορεί να ανέβει ψηλά. Έτσι λοιπόν εμείς όταν δεν ικανοποιείται ο φανταστικός εαυτό μας που πρέπει να επιτυχάνει πάντοτε, να είναι πρώτος, να είναι τέλειος γιατί έτσι καλύπτουμε τη μονεξία μας και την ασφαλεία μας τότε οδηγούμεθα σε όλη αυτή την περιπέτεια, σε όλη αυτή την έλλειψη διαθέσεως πραγματικής για να προχωρήσουμε, να αναπτυχθούμε για να οριμάσουμε. Θα δούμε αυτά. Αυτά δεν είναι απλώς μία ψυχολογική εκτροπή, αλλά έχει τη βάση της ένα πνευματικό γεγονός. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε πως η τελειομανία στην ουσία είναι ένα αλόθη για την οκνηρία μας. Αλόθη λοιπόν για την οκνηρία μας είναι η τελειομανία. Λέμε δεν τα, ο ένας που δεν καταφέρνει το τέλειο λέει δεν καταφέρνω τίποτα και αφού δεν καταφέρνω τον αγώνα. Πώ σου το είπε κανείς να καταφέρει στο τέλειο, κάνει κάτι, κάνει κάτι. Μόνο κάτι. Μα έχουμε για τα μεγάλα πράγματα. Μόνο κάτι, μα είναι δυνατόν αυτό το λίγο. Να υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν παραπάνω από εμένα. Οπότε δεν γίνεται, δεν υπάρχει ζωή. Θα δούμε ανθρώπου που έχουν αυτό το ήθο. Γιατί από μικροί παιδεύτηκαν από την οικογένειά του με το ήθο ότι πρέπει να τα καταφέρουν παντού να είναι τέλη και δεν συμβιβάζονται με το μέτριο και προτιμούν την ακρότητα που θα τους κάνει να αισθάνονται πιο σημαντικοί εκείνοι λοιπόν για τους οποίους η απραξία και ο συμβιβασμός αποτελούν την ήττα στη μάχη που δόθηκε Συνειδητάει η ανεπίγνωστα για να μην τους καταλάβει το άγχος της τελειομανίας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Η οκνηρία είναι μια μορφή ήττας του ανθρώπου για να μην μπορέσει να τον καταλάβει το άγχος της τελειομανίας προκειμένου να μπει σε αυτή την διαδικασία να αγχώνεται, αν θα τα καταφέρει όχι παρτάει τον αγώνα πολύ απλά Προκειμένου να μπει σε έναν αγώνα που μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι τόσο τέλειος στον εαυτό του και στους γύρω του περιφρονεί την προσπάθεια την αγνοεί και οδηγείται σε μια κατάσταση πλήρους αφασίας το λοιπόν, ίδιο λοιπόν, λοιπόν, πράγμα είναι είτε τη λοιπόν πούμε είτε οκνηρία αυτό είδε και το αυτό το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Κάποιο τα μαρτάει, έχει πτώσει και λέει: Δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Τα παρατάει. Και προκειμένου μην αποδεικνύεται διαρκώ η γύμνια του, η αμαρτωλότητά του, σταματάει και την πνευματική ζωή. Γιατί κάθε φορά να περνάω από την οδύνη ότι δεν τα καταφέρω και είμαι αμαρτωλός αγνώ και περιφρώνω την πνευματική ζωή. Περιφρονώ και τον Ινδω Θεό. Τον δέχομαι ότι είναι μια απάτη, ένα ψέμα. Ή λέω ότι η χριστιανική ζωή είναι ανέφικτη και δεν αλλάζει ο άνθρωπο. Τα αυτιά του ανθρώπου δεν ακούν. είναι ισότητα αμία κόντων. Η διάθεση του ανθρώπου όταν λέει ισότητα αμία κόντων, λέγεται ο λόγος του και είναι, δεν έχει ακρόαση, είναι γιατί δεν τα καταφέρνει ο ίδιος. Και σου λέει προκειμένου να εκτεθώ, εγώ λέει, ακυρώνω τη δυνατότητα του πνευματικού αγώνα. Δεν υπάρχει επιτυχία. Είναι αποτέλεσμα ενό ανθρώπου που δεν μπορεί να αποδεχθεί προσωπικά την αναπηρία του. Και σου λέει αφού δεν καταφέρνω τίποτα ή καταφέρνω λίγα ή είναι ανέφεκτο αυτά τα πράγματα. Δεν είναι για κάποιους κάποτε. Τώρα δεν έχει συμβαίνει και δεν αλλάζει κανείς άνθρωπος και δεν ακούει κανείς άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι αποτέλεσμα μιας λαθεμένης στάσης. Επομένως ο άνθρωπος οδηγείται στην ραθιμία, στην τεμπελιά. Εύκολα ξέρετε λέμε κάποιο είναι τεμπέλης. Αλλά δύσκολα διαγνώσουμε ποιο είναι το πρόβλημα και πώ έρχεται η θεραπεία. Ο Τεμπέργι δεν είναι ένα κακό άνθρωπο ή ένα α... ανίκανο άνθρωπο, ούτε ο τελεμονεί ή ένα χαμένο άνθρωπο. Η ενα ανικανο ανθρωπο ουτε ο τελεμονει ειναι προέρχεται και γεννάται από λάθο κινητρά, από λάθο στάσει ζωή και από λάθο θεολογική παιδεία. Και όταν λέμε θεολογική παιδεία, όχι τη γνώση, αλλά το πραγματικό ήθο του Χριστού. Ο άνθρωπος λοιπόν καταλήγει στην αρθιμία συνήθως έπειτα από την μεταθλίψεως παρέτηση από την φαντασιακή τελειότητα που προσδοκούσαν ή που του είχαν καλλιεργήσει οι άλλοι. Ή ο, ο εαυτός του παρετείται λοιπόν με θλίψη και λέει δεν γίνεται να πετύχω αυτό που θέλει η μάνα μου. Δεν γίνεται να επετύχω της προσδοκής που έχει ο σύντροφός μου. Δεν μπορώ να είμαι σωστός γονιός, είμαι εκτεθειμένος στα παιδιά μου. Η ραθυμία στην ουσία είναι μια αίσθηση αποτυχίας του εγωισμού μας, προσβολή του εγωισμού μας. Και αφού δεν μπορώ να είμαι τέλειος δεν κάνω τίποτα. Πω που λέω μετά, έχω εκθέσει και έχω απογοητεύσει τους δικούς μου ανθρώπους. Και εφόσον του έχω απογοητεύσει, που σημαίνει τι, Έχω την αίσθηση ότι όλοι είχαν κάποιε απαιτήσει από εμένα. Και πάντοτε έχουμε αυτό το φάντασμα: Απαιτήσει έχει ο Θεό, απαιτήσει έχει ο πνευματικό, απαιτήσει έχουν οι γονεί μου, μου απαιτήσει έχει το αφεντικό μου, απαιτήσει έχουν στο πανεπιστήμιο. Πω πω, τι βάρο είναι αυτό! Δεν μπορώ να του ικανοποιήσω όλου και τι κάνω υποκρίνομαι τον επιτυχημένο εκεί που μου περνάει και δεν είμαι ο εαυτός μου και βάζω το προσωπείο μου και αρχίζουν οι μάσκες να μπαίνουν μια μετά την άλλη τι γίνει αυτό την ψυχή κόπωση την ανισορροπία και ένας ανισόρροπος άνθρωπος πως μπορεί να διαλευθεί αληθινά με τον Θεό ή των συνάνθρωπών του ταυτόχρονα δε επειδή αντιλαμβάνεται ότι δεν θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες των άλλων ανθρώπων σταματάει να έχει βαθιά και αλυσίνη σχέση με τον άλλον άνθρωπο Φουσουλή, αυτό είναι κάποιες προσδοκίες εγώ δεν τις ικανοποιώ σταματώ να έχω σχέση η σχέση τότε γίνεται εξωτερική τυπική, κοινωνική δεν είναι βαθιά σχέση που μπορώ να γυμνοθώ στον άλλο πως να αντέξει ο άλλος και να αντέξω εγώ ότι δεν είμαι αυτό που θα ήθελε λοιπόν είναι η άρρωστη κατάσταση είναι πολύ σημαντικό να αποδεχθεί ο άνθρωπος τον εαυτόν του να τον εκθέσει στον άλλο και α μην γίνει αποδεχτός έτσι όμως υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί μια σχέση ουσιαστική Αλλιώ τι γίνεται ζούμε όλοι μέσα στο ψέμα μας, μέσα στην υποκρισία μας, αυτό γεννάει τον νομικισμό τον ηθικισμό νομικισμός που ενώ δεν τα καταφέρνω βρήκα ω οχύ ως τους νόμους εγώ είμαι εντάξει δεν, δεν έκανα εκείνο δεν έκανα το άλλο και φτιάχνω τους νόμους μου στα μέτρα μου για να νιώθω δικαιωμένο. ταυτόχρονα δε προκειμένου να μην δω βαθύτερα προβλήματα που αφορούν την υπαρξή μου και τη διάθεση μου μένω στο εξωτερικό γεγονός της, του ήθους της ηθικής ζωής και τοποθέτηση, που είναι ο ηθικισμός εύκολα για παράδειγμα Μπορεί να προβάλλει ένα σύντροφο ότι δεν απάντησε ποτέ τη γυναίκα του. Δύσκολο όμω θα βγάλει ένα κίνητρα μέσα του ότι ήταν πάντα υστερόβουλο στη σχέση του με τη γυναίκα του. Εύκολα μπορεί να πει κανεί δεν έκλεψε ποτέ, αλλά δύσκολα μπορεί να αποδεχθεί ένας τσιγκούνης τη άνθρωπο που δεν μπορεί να μοιραστεί τίποτα. Αυτά είναι πολύ σκληρά για να τα δεχθούμε. Εύκολα μπορούμε να ότι είμαστε καλοί άνθρωποι, αλλά δύσκολα ότι είμαστε σκληροί και δεν μπορέσαμε ποτέ να αγαπήσουμε ούτε την αναπνοή μα. Με αυτή λοιπόν την έννοια προτιμούμε να χειρονόμαστε Ο καθένας το καθεστώς του που τον κάνει να νιώθει δυνατός γιατί δεν τον κάνει δυνατό η πραγματικότητά του. Πολλοί λοιπόν συνάνθρωποι μας, εμείς οι ίδιοι, ξεκινήσαμε για το άλμα της διόρθωσης μας αλλά περάσαμε κάτω από τον πύχη και δεν ξαναπροσπαθήσαμε ενώ άλλοι δεν δοκίμασαν καθόλου βλέποντας τον πύχη ψηλά. Γιατί λοιπόν να θέτουμε πύχη μπροστά μας και να μην προχωρούμε απλά και τα σύμωνα με αυτό που μπορούμε. Ειδικά αυτό που έχει την φιλοτιμία να αγωνίζεται πνευματικά θίγεται και πονά περισσότερο όταν παρατηρεί την ατέλεια και την αμαρτία μέσα του. Όμως η καταπολέμηση της ατέλειάς μας και της ασθένειάς μας της πνευματικής θα προέλθει όχι από καταπίεση του πάθους ή της αρρώστιας αλλά από περισσότερη υγεία και από την καλλιέργεια της αρετής δεν καταλέπω επομένω επομένως το πάθος με την καταμέτωπον επίθεση αλλά τη δημιουργική πρόταση στον εαυτό μας με το να ασκήσουμε την αρετή δηλαδή δεν παλεύουμε με τους δαίμονες μας αλλά καλλιεργούμε την, την καλοσύνη μέσα μας καλλιεργούμε την αρετή μέσα μας όπως έλεγε ο γέρον Πορφύριος να νικάμε λέει τι κακίες με την καλλιέργεια περισσότερων αρετών. Δεν μένουμε στο κακό, δεν απασχολούμεθα με το κακό, δεν απασχολούμεθα με τα πάθη μας, δεν απασχολούμεθα με τον αντίχριστό, αλλά καλλιεργούμε τον Χριστό μέσα μας, καλλιεργούμε τη μνήμη του Χριστού μέσα μας, καλλιεργούμε την θετική διάθεση μέσα μας για να μπορέσει αυτή η δύναμη της υγεία να αποτρέψει την αρρώστια και το κακό. Για την αντιμετώπιση αυτή λοιπόν χρειάζονται δύο πράγματα. Από τη μια να παρετηθεί ο άνθρωπος από την ψευδέστηση της τελειότητάς του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να βγάλουμε από το μυαλό μας αυτό το πράγμα. Να απαλλαχθούμε μία άπαξ διαπαντός από τις ψευδεστήσει μας. Κυρίως δε από την ψευδέστηση τη τελειότητας. Αυτό δεν απαλάσουμε μόνο για τον εαυτό μου, απαλάσουμε και για τον σύντροφό μου. Απαλάσουμε και για τα παιδιά μου. απαλάσουμε και για τον φίλο μου. απαλάσουμε και για τον ηγέτη μου. απαλάσουμε και τον γνωστό μου και τον άγνωστό μου. Αναγνωρίζω ότι πάντα σήμαρτον και ιστερούνται τι δόξει του Θεού. Γιατί όταν εγώ απαιτώ τελειότητα από τον εαυτό μου, ταυτόχρονα απαιτώ τελειότητα για τον άλλον. Όταν γνωρίζω το μέτρο μου και γνωρίζω την αδυναμία μου, δεν απαιτώ από τον άλλο τελειότητα. Αλλά προσπαθώ να συνδεθώ με την πραγματικότητά του. Αγαπώ αυτόν που είναι. Δεν αγαπώ τη φαντασία. Δεν αγαπώ το είδωλο του άλλου. Δεν αγαπώ αυτό που θα ήθελα να είναι ο άλλος. Αγαπώ αυτό που είναι ο άλλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μια από τι μεγάλες πληγέ και απάτες που συμβαίνουν σε μια σχέση συζυγίας δε ιδιαίτερως αγαπάει κανείς τον άνθρωπο το αυτό που είναι ή αυτό που θα ήθελε να είναι αν αγαπάει αυτό που θα ήθελε και φανταζόταν ότι είναι και ονειρευόταν τότε θα τον εκβιάζει να γίνει κάτι άλλο θα τον, θα τον πνίγει θα τον διαλύει και τότε θα φέρει αυτό συγκρούσει. γιατί ο άλλος δεν ικανοποιεί του στόχου μου τα όνειρά μου και τότε βλέπω ότι αυτός είναι ο εχθρός της χαράς μου είναι ο επίβολος ευτυχία μου. Τι τον πήρα και τον παντρεύτηκα. Και αρχιστε τότε μία μάχη. Μία μάχη πρώτα να τον εκδικηθώ που τον παντρεύτηκα. Και δεύτερο, αν δεν γίνει αυτό να προσπαθήσω να κάνω αυτό που θα ήθελε και φανταζόμουν. Είναι ελευθερία αυτό, είναι σχέση αυτό το πράγμα. Μπορεί να απτυχθεί υγεία σε αυτό το πράγμα. Μπορεί να απτυχθεί αγάπη σε αυτό το πράγμα. Και η δεύτερη βάση είναι, από την άλλη, ο δεύτερος πόλο να δείξω εμπιστοσύνη. Στην χάρη του Θεού. Έτσι μπορούμε να δούμε εξαιτίας τη μη επίγνωσης αυτών των καταστάσεων να υπάρχουν γύρω μας και εμείς ήδη πολλές φορές το κάνουμε να ορκιζόμαστε ότι αγαπούμε κάποιον. Και την ίδια στιγμή αυτός που δέχεται την αγάπη να μην συμφωνεί μαζί μας. Εμείς να νομίζουμε ότι αγαπούμε κάποιον το θέμα είναι δεν εμείς την νομίζουμε τις πράττει ο άλλος. Αν τον αγαπούμε. Μα λέει ο άλλος τον αγαπώ. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλα κίνητρα μέσα στην αγάπη σου που κάνουν τον άλλο να μην αισθάνεται αυτό το γεγονός. Δηλαδή δεν αισθάνεται καλά, νιώθει Και πολλές φορές νιώθει αυτή η αγάπη που δίνουμε σε κάποιον να είναι πνιγμό για τον άλλο. Να τον διαλύει να τον εξοντώνει, να τον κουράζει και παρά να αισθάνεται μαζί με την αγάπη ανάγκητο και το μίσος την έκθρα, την ένταση, τη σύγκρουση γι' αυτό το λόγο η παράδοση μας που είναι παράδοση των πατέρων μας μέσα από βίο, το προσωδικό βίωμα και την γνώση του ανθρώπου μέσα από την εμπειρία του Θεού γνωρίζει καλά αυτά τα παιχνίδια της φιλαυτείας μας και του ναρκισισμού μας γι' αυτό προτείνει και συνιστά την νύψη Τι τη σημαίνει νύψη η διαρκής εσωτερική εγρήγορση προκειμένου μην να πατηθούμε από τα φαινόμενα για να δούμε την ουσία τι είναι εγρήγορση λοιπόν τι είναι η νύψη η νύψη και η γρούση είναι να έχω τι αισθήσει μου ξύπνιε για να αντιλαμβάνομαι. Να βλέπω και να ακούω πραγματικά. Που σημαίνει τι, Να μην μένω στο εξωτερικό, να μπαίνω παραπέρα. Να μην μένω στη φαινόμενο ενό γεγονότος, αλλά να μπορώ να μπω στην ουσία του. Και έτσι μπορεί να γνωρίσω καλύτερα τον άλλον άνθρωπο, να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου. Να βάλει ποιότητα πνευματική αναφορά και σχέση. Για αυτό τον λόγο ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, αυτός που έγραψε το βιβλίο της Κλίμακος, λέει ότι πίσω, δέστε τώρα, ένας ασκητής που φτάνει κάτω που μπορεί να μας να προσβάλλει την ιδέα που έχουμε εμείς για την ηθική και την αρετή. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ότι πίσω από την εξάσκηση κάθε αρετής και κεροφυλακτεί για να κρυφτεί μια αντίστοιχη κακία. Και αλλού διαπιστώνει μπροστά σε, σε άλλου σε ανθρώπους. Η καινοδοξία παρεμβαίνει. το να αρέσουμε δηλαδή, να έχουμε καλή γνώμη άλλη για μας. Και κυριολεκτικά αλλοιώνει λέτε στην συμπεριφορά. Μετατρέπει τον άνθρωπο σε ευγενή, εξυπηρετικό, ταπεινό, πρόθυμο, εγκρατεί, αγωνιστή, σοφό. Προκειμένου λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον άλλο, αλλάζουμε τη συμπεριφορά μα. Και ένα που είναι σκληρό, αγενής και απρόσεκτο, προκειμένου μην εκτεθεί, γίνεται καλό. Γι' αυτό λέει ο Άγιο Συνέχιση, ένα κάπου αλλού, λέει: Οι κοινοβιώτε αυτοί που ζούσε σε μοναστήρι, πάσουν από την καινοδοξία. Γιατί κάνουν κάτι για να του δουν οι άλλοι τους πούν, bo, bo, και του πούν: Πώ, μπράβο. Ενώ οι ερημήτε πάσουν από την οραθία. Δεν έχει κανένα του δει. <σχελίδε> και δεν πελιάζουν, δεν να κάνουν κάτι γι' αυτό όλο μας ο αγώνας είναι η σταδιακή εξηγίανση των κινήτρων με τη χάρη του Θεού να φτιάξουμε τα κινήτρα τους λόγους δηλαδή που κάνουμε κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό α, α, δηλαδή και σε ένα πολύ άλλο επίπεδο λέμε σε κάποιον γιατί τον αγαπάς δεν ξέρεις να σου πει, μην είναι δυνατό να σε κάτι να πεις σημαίνει δεν ξέρεις τον άλλο δεν έχει μάθει την ουσία του το λόγο του, δεν ξέρεις γιατί συδέσαι με κάποιον έτσι τυχαία Αντίλογος λοιπόν στην τελειομανία ποιος είναι, λοιπόν κάποιος κάνει κάτι από αυτοδικαιωτική διάθεση, από διάθεση είναι τέλειος, από μια μανία να είναι τέλειος. Ο αγώνας λοιπόν δεν είναι η απραξία, ο πόλεμος δηλαδή της τελειομανίας, αλλά η βελτίωση του αγώνα χωρίς των νοσηρών ενοχικών κίνητρων. Χωρίς μια νοσηρή ενοχικότητα... Δεν υπάρχει μετάνοια πραγματική... Με μια νοσηρή ενοχικότητα... Η ενοχή... Δεν είναι μετάνοια... Είναι μια πληγή που με προκαλεί σε μετάνοια... Αλλά η πραγματική μετάνοια δεν έχει ενοχή... Αν κανείς εξακολουθεί να έχει ενοχές και μετά τη μετάνοια... Αυτό που έκανε δεν ήταν μετάνοια... Αλλά μια εγωιστική πράξη... Ο μύτεο λιωμανής λοιπόν είναι αυτός, ο μύτεο λιωμανής που αγωνίζεται να διορθώνεται με πάθος με διάθεση, με δύναμη εσωτερική, αλλά χωρίς να αρρωσταίνει ενώ δεν τα κατάφερε επαρκώς Όταν κανείς λέει δεν τα κατάφερε και τον πιάνει θυλίψη και στενοχώρια αυτό είναι αρρώστη Το σημαντικό είναι να προσπαθεί ο άνθρωπο, με ταπείνωση με συνέστηση στο δυνατότητο του αλλά να προσπαθεί να πολεμάει την οκτηρία την του και δεν τα καταφέρνει να μην υποκύπτει στην τελειομανία Η νοσηρή θλίψη λόγω της ατέλειάς μας είναι μορφή, λένε οι πατέρες μας, ειδωλολατρίας. Γιατί γιατί έχουμε κτίσει ένα είδωλο τον εαυτό μας που θέλουμε να τα καταφέρνει και τον προσκυνούμε. Και η θλίψη που νιώθουμε είναι γιατί αυτό το είδωλο δεν μπορούμε να το στηρίξουμε δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το είδο του εαυτού μας γιατί έρχεται η πραγματικότητα που κρεμίζεται η ειδωλα φτιάξαμε και εμείς και άλλοι μια καλή εικόνα του εαυτού μας ένα είδο. που αυτό το είδο γκρεμίζεται όταν έρθει η πραγματικότητα μας να πούμε κάποιο παράδειγμα για να καταλάβουμε εν τέλει Α διαβάσουμε πρώτα αυτό που λέει ο, ο Άγιο Μάξιμο και θα μπούμε σε αυτό για να το καταλάβουμε καλύτερα. Λέει λοιπόν ο Άγιο Μάξιμο, για να μπούμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τα πάθη, πρακτικά, πώ τα διαχειριζόμαστε. Έχουμε λοιπόν και το πάθο, έχουμε και την αρετή μέσα μα. Τα κίνητρα μα είναι μεικτά. Γίνεται μια εσωτερική μάχη. Τι πρέπει να κάνουμε, Πώ θα τη διαχειριστούμε. Εκεί που έχουμε το καλό, έχουμε και το κακό. Ποια είναι η προσέγγισή τους, με τι να προσχοληθούμε, τι να πιάσουμε πρώτο. Λέει ο, ο, ο Γέρος να καλλιεργήσουμε το καλό. Είναι πλήρης αυτή η πρόταση. Να δούμε ή να του καταλάβουμε ποια είναι η πνευματική επιστήμη σε αυτό το θέμα. Λέει κάπου ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Όποιος λέει αυτά που θα πει είναι λίγο σκανδαλιστικά για τους ηθικούς ανθρώπους. Λέει Όποιο κατά το παράδειγμα του κυρίου χρησιμοποιεί τον λόγο της συμπάθειας ούτε αυτόν που είναι συντετριμένο από την αμαρτία τον κάνει να κατατσακιστεί τελείω με την απόγνωση, ούτε σβήνει οριστικά το λογικό εκείνο που είναι κυριευμένο από τη θολούρα της κοινοδοξία κάποιων αρετών, αλλά τον αφήνει να διατηρεί την προθυμία του που να φτάσει στην τέλεια επίγνωση. Αυτό σημαίνει νομίζω, σύμφωνα με την παραβολή του Κυρίου μας, και η συνάυξηση των ζυζανίων μαζί με τον καλό σπόρο. Ξέρετε την παραβολή που Κυρίου. ο κύριο. Υπάρχει ο καλός σπόρος που εφύτρως και τα ζυζάνια. Και δεν τα έκαψε ο Κύριος, άφησε να συναυξάνουν και τα ζυζάνια και ο καλός ο σπόρος. Για ποιο λόγο, τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή μαζί με τις αρετές να βλαστάενουν και το πάθος της αθραπαρέσκειας και της κοινοδοξία. Γι' αυτό λέει ο Γιώργος των ψυχών προστάζει να μην τα ξεριζώνουμε αυτά ώσπου να ριζώσουν για καλά οι αρετές. Μήπως λέει θέλοντα να αποσπάσει κάποιος τα πάθη αυτά ξεριζώσει μαζί και την προσθυμία της αρετής. Δείξτε πόσο σημαντικό. Θα το ξαναδιαβάσω και θα το δούμε και με απλά λόγια. Όποιο λέει κατά το παράδειγμα του κυρίου, χρησιμοποιεί το λόγο τη συμπάθεια. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, έχουμε καλή διάθεση για έναν αμαρτωλό. Έχουμε καλό λογισμό. Το προσεγγίζουμε με φιλανθρωπία. Είτε είναι ο άντρα μα, η γυναίκα μα, ο φίλο μα κλπ. Λέει, αυτή η συμπάθεια και αυτό ο καλό τρόπο, τι αποτέλεσμα έχει. Αυτή λέει, η ενημερωσύνη που δεν τον θύγουμε τον άλλο για το λάθο του. Αυτό που είναι συντηρημένος από την αμαρτία, νιώθει την αμαρτία και έχει συντριβεί, τον κάνει να μην κατατσακίζει τελείω την απόγνωση, του δίνει θάρρος, πολύ απλά. Η, φιλ, η, η φιλάνθρωη προσέγγιση, αυτό που έχει την αμαρτία δεν το κατσατσακίζει στην απόγνωση, του δίνει κουράγιο. Αυτό που είναι λέει, κύριε, ενώ έναν που κάνει το καλό, που δεν κάνει αμαρτία, που κάνει το καλό, αλλά επηρεάζει την κοινοδοξία και την αφραπαρέσκεια. τι του κάνει αυτή η φιλανθρωπία, ο μη έλεγχος. Η μία απότομη προσέγγιση, η μία αυστηρία προσέγγιση. Τι κάνει, δεν σβήνει οριστικά το λογικό του που είναι κυριευμένος από τη θολή τη κοινοδοξία. Ο άνθρωπος λέει που κάνει το καλό για τα μάτια του κόσμου, θεωρεί ότι είναι χαζός λίγο. Τα μυαλά του έχουν πάθει, έχει τρελαθεί. Αλλά μένει κάτι. Εάν όμω του φερθεί σκληρά, τον... του θολώνει τελείω το λογικό, το στοιχίζει τελείω. Φέρ σου του λέει, με και αν αγάπη. Για να του κρατήσεις λίγο τη λογική. Και να μπορέσει να αγωνιστεί. Λέει, αλλά τον λέει αφ... και τι λέει αλλά τον αφήνει να διατηρεί την προθυμία που έχει το καλό έστω και κενόδοξα. Ως που λέει να φτάσει στη τηλεπίγνωση όσπου κάποια στιγμή από μόνο του θα φτάσει στιγμή να συνειδητοποιήσει το λάθος του. Τώρα τι σχέση αυτό έχει με την παραβόλη αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λι αυτό σημαίνει Ό,τι θα εννοεί το Ευαγγελικό για τη συνάυξηση των ζυζανίων μαζί με τον καλό σπόρο. Δηλαδή, μα, μαζί με τις αρετές λέει, μαζί με τις αρετές που είναι ο καλός σπόρος, βλαστάνουν και η καινοδοξία που είναι τα ζυζάνια, έρχονται να μολύνουν την αρετή. Όμως λέει ο Γιώργος των ψυχών, ο Θεός, τι προστάζει που γνωρίζει την ψυχή πώ λειτουργεί. Να μην ξέρει, ζώσεις, λέει την αθραπαρέσκεια το πάθος αυτό και οποιοδήποτε πάθος καινοδοξίας μέχρι να ριζώσουν καλά οι αρετές η αρετή της αγάπης μέσα σύνδεσης του ανθρώπου γιατί λέει αν το πεις βρέχω εις τι, γιατί το κάνεις αν δεν έχει ριζώσει αρετή θα το φύγει όλη η όρεξη για το καλό μαζί με την εκρίζωση του πάθους που λέει αφού το κάνω από καινοδοξία ας το σταματήσω επειδή δεν έχει ριζώσει μέσα του η αίσθηση της αρετής Εάν δεν έχει οριμάσει σε αυτό, σε αυτό που κάνει και δεν έχει την πεποίθηση ότι η αγάπη αξίζει, και είναι ακόμα σε ένα επίπεδο εξωτερική λειτουργία, ή όχι τόσο βαθιά, τότε εάν του προσπαθήσει να το ξεριζώσει το πάθο, δηλαδή τη σκηνοδοξία, που δεν πρέπει να έχει σκηνοδοξία, τότε δεν έχει λόγο να κάνει και την αρετή. Όμω αν δεν κάνει την αρετή, χάνει την προθυμία για το καλό. Δες στη διάκριση. Όλα θέλουν λεπτομέρεια. Δηλαδή κάνει κάτι από κοινοδοξία. Δεν έχει σημασία. Έχει μέσα του μία διάθεση για το καλό. Έχει μία προθυμία για το καλό που μολύνεται από κάτι. Αν προσπαθεί να ξεριζώσει αυτό το κάτι που μολύνει την αρετή, επειδή δεν έχει ριζώσει η αρετή, θα του πάρεις μαζί και την προθυμία για το καλό. Άρα, γι' αυτό επιτρέπει ο Κύριος, ας υπάρχουν τα ζυζάνια, ας κάνει το καλό. Και όταν οριμάσει... Όταν, δέστε πώ το ερμηνεύει κάπου αλλού, νομίζω ο Άγιος Μακάριο. Λέει: Όταν οριμάσει η αρετή, δηλαδή ο σπόρος καλλιεργηθεί, αυξηθεί και έρθει η ώρα του θερισμού, το θέρο του καλοκαίρι, ο καύσωνα θα μαράνει τα σιζάνια. Και θα έρθει ο θεριστής να πάρει τον καρπό. Το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν, ενώ ένα ηθικό άνθρωπο που βλέπει τα πράγματα μαυρόασπρα, μανιχαϊστικά, καλό και κακό, σε στεγανά Αφού είναι κακό, βρε, πρέπει να το κόψουμε. Είναι κακό, αλλά και κάτι καλό. Εκείνο πιάσε. Λέει ο πατέρα, Τι παιδιά έχω. Χαϊδούρια είναι. Είναι χαϊδούρια, αλλά και είναι και άνθρωποι. Δεν στην ανθρωπιά του, αυτή καλλιέργησε. Αν προσπαθεί να πολεμήσει το πάθο του παιδιού σου, θα του, του αδυνατίσει και την όρεξη για το καλό. Θα τον απογοητεύσει. Λε τι μουρμούρα έχω, τι μουρμούρα γυναίκα έχω, τι απελπισία είναι, τι παλαβή είναι αυτή. Είναι τόσο παλαβή και τόσο μουρμούρα. Έχει κάτι καλό όμω. Αν πα πολεμήσει το καλό που έχει, καταστρέφει το κακό που έχει, και την του καλού που έχει. Λε μου, τι, α, είναι, δεν νοιάζεται καθόλου. Μα ε, έχει και άλλα καλά. Αν πολεμήσει το κακό, και το κακό. Το κακό και το καλό. Γι' αυτό. Αυτή είναι η αφασία μας Δείτε αυτή η τα γεννάει Αυτό ο ψευδής Ο ηθικισμός τα γεννάει Αυτή η διέοι άρρωστοι που έχουμε περικαλού και κακού Μα όλοι χάλια είμαστε Το θέμα είναι πως από όλα αυτά θα κερδίσουμε κάτι Να πούμε ένα παράδειγμα άλλο Ας πάρουμε λέει Το πάθος της λαγνίας Τι είπαμε και χθε. Υπάρχουν οι άνθρωποι λέει που αγωνίστηκαν ενάντια στη λαγνία πολύ σκληρά να πολέμουν τη σαρκικότητά τους τη ροπή τους προς τα σωματικά πάθη αλλά κατήντησαν επειδή δεν το πολέμησαν σωστά κατήντισαν να μην μπορούν να αγαπήσουν τους ανθρώπους γιατί ο άλλος είναι εχθρός μου ο άλλος είναι ο κινδυνός μου ο άλλος είναι η απειλή της ειδικής μου ζωής άρα για να μην έχω κινδυνό τον αρνούμε τον βγάζω από τη συνειδησή μου λειτουργώ εκδικητικά με μίσος, με αντιπάθεια με άρνηση, με εχθρότητα γιατί στο πρόσωπο του πάθους μου ο φορέας του πάθους μου είναι αυτός που με προκαλεί ο κάθε άνθρωπος συγκεκριμένος και αόριστος άρα τον αρνούμε τον μισώ και στο πρόσωπο αυτού ουσιαστικά μισώ το πάθο μου μισώ την αδυναμία μου έγιναν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι λέει, σκληροί και κατέστρεψαν την φυσική δομή που είχαν ως άνθρωποι που λέγεται αγαπητική δύναμη. Η οποία διαστράφηκε και έγινε λαγνία. Η αγαπητική δύναμη υπάρχει στον άνθρωπο, το σμήνει από τον Θεό. Και αυτή η αγαπητική δύναμη, αυτή η αγαπητική διάθεση διαστράφη. Εκφυλίστηκε, πήρε λάθος δρόμο και έγινε λαγνία. Στην προσπάθεια λοιπόν να πολεμήσει τη λαγνία ακύρωσε μέσα του και την αγαπητική αυτοδιάθεση που είναι η αιτία του ανθρώπου που κινείται προς τον άλλον άνθρωπο και γέννησε τη σκληροκαρδία, τη σκληρότητα. Ενώ θα έπρεπε ο άνθρωπος τι να κάνει, λέει, να αγωνιστεί με επιμονή να αυξήσει τον καλό λογισμό, τα καλά προϊόντα, την αρετή, δηλαδή τις αρετές. Θα που θα επιτρέψουν Ποιε άρθες να καλλιεργήσει που θα επιτρέψουν σε αυτό το δομικό στοιχείο που ορίζει τον άνθρωπο που αλλοιώθηκε από την κακή χρήση του να, επι, να επιτρέψει σε αυτό το δομικό στοιχείο να επανέλθει στην πρωταρχική του αγαθή λειτουργικότητα δηλαδή ένας άνθρωπος που λειτουργεί με αυτή τη λαγνία, που είναι διαστροφή αυτή αυτής αγαπτικής διάθεσης που του δόθηκε, πώς μπορεί να κάνει να καλλιεργήσει την αγάπη, την καλοσύνη, τη φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη, το να μην κατακρίνει, το να βλέπει τα λάθη του και να γνωρίζει ότι και αυτό είναι υπεύθυνος. Όλη αυτή η καλοσύνη, όταν καλλιεργηθεί μέσα στην αγάπη του Θεού, σιγά σιγά υποκαθιστά την κακή λειτουργία, και έρχεται Είναι αυτό που άκουσα κάποτε ότι έκανε ο Γεροπαΐσιος και δεν το καταλάβαινα. Λείπει κάποιο άνθρωπος που ε, είχε το πάθος της ομοφιλοφιλίας. Και πήγε στο γέροντα. Και είχε, για, είχε τη συνέστηση αυτού του λάθους. Γιατί πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να τον νομιμοποιήσουν μέσα τους γιατί δεν μπορούν να το ξορκίσουν. Είχε συνείδηση του λάθους. Πήγε στο γερό και ο γερόντα λέει: Έχω αυτό το πάθο. δεν με νοιάζει αυτό. Κάτι άλλο Κάλο πάθο. Και έπιασε άλλα πάθη που μπορούσε. Ει, α πούμε, ε, τσακώρη με τη μάνα μου. Θα προσπαθήσει να έχει αγαπημένο με τη μάνα σου. Και ξεκίνησε από πράγματα, δηλαδή, που μπορούσε ο νέο αυτό να πολεμήσει αυτά τα πράγματα. Να διορθώσει άλλα πράγματα. Μέσα από το οποίο καλλιεργεί το η καλοσύνη και η αγάπη. Και λέει ο γερόντα, πολεμώντα άλλα, τελικά νίκησε και αυτό το πάθο. Δηλαδή, δεν είναι. Εμεί λέμε έχει αυτό το, η λογική μας τη λέει αυτό το πάθο, αυτό θα το πολεμήσουμε. Αφού δεν μπορεί αυτό, άστο αυτό στην πάντα. Ξεκινά από αυτό που μπορεί. Να καλλιεργηθεί αυτό, να του έρθει η αίσθηση τη καλοσύνη μέσα του, να αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση, να πιστέψει την αξία που έχει και τι δυνατότητε, να γλυκάνει η καρδιά του ότι έχει κάτι καλό να κάνει, υποθέτω να αποδέχεται. Και λίγο-λίγο, όταν γεννήσει η καρδιά του ανθρώπου από αγάπη, φεύγουν τα πάθη. Δηλαδή, τα πάθη τι είναι. Εν τα πάθη δείχνουν ένα έλλειμμα αγάπη. Έλλειμμα χαρά, έλλειμμα ζωή. Γιατί αμαρτάνε, Γιατί δεν έχουμε πληρότητα αγάπη. Δεν έχουμε πληρότητα αγάπη. Δεν, ευαισθητο... δεν έχει συγκινηθεί ψυχή δηλαδή ο άνθρωπο. Γιατί αμαρτάνε, πολύ απλά. Γιατί παίρνουμε ο καθένα μα τη δόση μα, το ναρκωτικό μα, οποιασδήποτε μορφή. Γιατί δεν είμαστε ικανοποιημένοι μέσα μα. Δεν έχουμε χαρά μέσα μα. Δεν έχουμε συγκίνηση μέσα μας. Δεν κουνιέται τίποτα μέσα μας. Δεν έχουμε αίσθηση χαράς και ζωής. Η ζωή μας είναι ανιαρή, είναι αδιάφορη. Γι' αυτό γεννά τα πάθη. Προσπαθούμε αυτό το κενό να το καλύψουμε. Γιατί αν πολεμήσει ο άνθρωπος τα πάθη του... συμπαρασύροντας και τη φυσιογνωμία του... και το χαρακτήρα του... και τα δομικά του στοιχεία τότε θα είναι ένας καλός άνθρωπος, αλλά ένας ακροτηριασμένο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που τελικά ακύρωσε το δίδιο εαυτό του. Ένα άλλο παράδειγμα. Ας πάρουμε αυτό που είπαμε, <coughs> την κτητικότητα. Λέμε ναι, είναι λάθο. Λειτουργώ κτητικά, κυριαρχικά. Θέλω να ελέγχω τον άλλο. Όλος είναι περιουσία μου, δεν θα τον χάσω. Θέλω να καταλαβαίνω τι γίνεται, να ελέγχω τα πάντα. Η κτητικότητα λοιπόν, πώ μπορεί να την ξεπεγεράσει κανεί, θα σου πει: θα λέει, Κοίταξε, ποιο είναι το πρόβλημά μου, Ότι τον άλλο τον έχω, θέλω κτήμα μου και είναι η ζωή μου και πρέπει να καθορίζεται η χαρά μου από αυτόν. Πώ το πολεμώ, αδιαφορώ για τον άλλο, τον περιφρονώ. Τον περιφρονώ, τον απομυθοποιώ για να προσπαθήσω να απεξαρτηθώ, απε, α, α, απεξαρτηθώ από αυτόν για να μπορέσω να ξεπεράσω την κτητικότητα. Δεν είναι ξεπέρασμα τη κτητικότητα σε αυτό. Ξεπέρασμα τη είναι να προσπαθήσω την εγωκεντρική αγάπη να την κάνω αγάπη αληθινή για τον άλλο. Η κτητικότητα σημαίνει ότι αγαπώ τον άλλο στο βαθμό που εξυπηρετεί τη δύναμή μου. Εξυπηρετεί την ανάγκη μου και στο βαθμό που είναι ο άλλος κοντά μου αφοσιωμένος και είναι δικός μου αποκλειστικά. Αυτό τι είναι. Μια άρρωστη αγάπη. Ποια είναι η θεραπεία. Όχι τον άλλο που πω, εσύ είσαι το βασανό μου, εσύ είμαι... Τα λεπορεί, εσένα σε ζηλεύω. Δεν μπορεί να δίνει κόλαση στη μου εξαιτία σου. Μου κάνεις σκηνέ να με προκαλέσεις, Δεν είσαι ποτέ δεδομένος σε μου. Πάντα έτσι και πάντα αλλιώ. Ποια είναι η λύση, Είναι να προσπαθήσω να τον εκτιμήσω αληθινά τη τον των και να τον αγαπήσω θετικά. Που σημαίνει τι, Να του δώσω τι δυνατότητε να είναι ο εαυτό του και να ζήσει τον εαυτό του και να είναι ελεύθερο. πραγματική είναι και η διεξιδιτικότητας είναι όταν υπερασπίζομαι την ελευθερία του άλλου ανθρώπου προστατεύω το πρόσωπό του προστατεύω τη ζωή του προστατεύω τις επιλογές του για να γίνει αυτό πρέπει να θεραπεύσω την αγάπη μέσα μου η θεραπεία όμως της αγάπης δεν έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο δηλαδή έχουμε αυτόν πρόσωπο πρόβλημα και με αυτό πρέπει να τον αγάπησω Πρέπει το βίωμα τη αγάπη να μπει σε μια σειρά μέσα στην ισορροπίαση. Να ξεκαθαρίσω την αγάπη μέσα μου, να το λειτουργήσω. Και πρώτα να αγαπήσω τον εαυτό μου, να αγαπήσω τη ζωή μου, να αγαπήσω τον άλλον άνθρωπο. Για να μπορώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι μέχρι εδώ, Βέβαια, το να μοιραστεί με <συσχε> τον άλλο ελεύθερο σημαίνει ότι πιθανόν να. Να πάσουν ειδήσει σχέση φυσική σχέση. Δαρματική σχέσει μπορεί να υπάρχει. Τώρα θα μα θέσει μια κάθε φυσική σχέση. Φυσική σχέση, σχέση, να υπάρχει, δηλαδή φυσική σχέση. Φυσική σχέση είναι, Κατερίνα. Ε, Ενώ να σταματήσουμε κάποια σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Να μην μιλά. Ναι, κατάλαβα, Είναι ωραία η ερώτησή σου. Λοιπόν, Κατερίνα, όταν λέμε αφήνω το ελεύθερο τον άλλον, σταματάω πέρα από την πραγματική σχέση, δηλαδή να τον σκέφτομαι, να προσέχουν γι' αυτόν, σταματάω να έχω και φυσική σχέση, μαζί του δηλαδή επαφή. Ε, όταν λέμε Κατερίνα, αφήνω τον άλλον ελεύθερο, σημαίνει ότι του δίνω τι τη δυνατότητε να είναι ο εαυτός του. Δεν το επιβάλλομαι και του λέω θα είσαι έτσι, θα λειτουργείς έτσι γιατί αλλιώς δεν θα σε αγαπώ ή δεν θα σε η ζωή μου ή δεν με αγαπά. Δεν του λέω το άλλο, απόδειξε ότι με αγαπά κάνοντας αυτό. Ιδέλος στον άνθρωπο να σε αγαπώ μόνο αν κάνεις αυτό αλλά τον αφήνω ελεύθερο να είναι ο εαυτό του και εγώ να αγωνίζομαι τον αγαπώ Αυτός ομός ο αγώνας δεν γίνεται έτσι με μια καταπίεση αλλά φροντίζω μέσα να ξεκαθαρίσω κάποιες έννοιες όχι μόνο διανοητικά και πρακτικά και αβληματικά δηλαδή μαθαίνω ποια είναι η αληθινή αγάπη που δεν είναι δέσμευση του άλλου είναι ελευθερία προς τον άλλο είναι, δεν είναι κατοχή αλλά αναφορά προς τον άλλο Συνεπώς λοιπόν η ελευθερία είναι να δώσω στον άλλο άνθρωπο να είναι ο εαυτός του. Η απόδειξη τώρα ότι αυτό, γιατί μπορεί να λέω με το μυαλό μου ότι ναι, τον αφήνω ελεύθερο να είναι ο εαυτός του. Η απόδειξη ότι αυτό είναι πραγματικότητα είναι πότε. Όταν θέλω τον άλλο να το σκέφτομαι και θέλω και τη φυσική παρουσία του στη ζωή μου. Αν δεν τον θέλω να είναι κοντά μου σαν φυσική παρουσία, δεν το ξεπέρασα μέσα μου. Και πάλι λειτουργώ κτητικά. Η παρουσία του με ενοχλεί, μου προκαλεί προβλήματα αρνητικά γιατί δεν ξεπέρασε κάποια πράγματα δίπλα, μου, δίπλα του. Συνεπώ λοιπόν, μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Ότι αφήνω ελεύθερο τον άλλο σημαίνει χαίρομαι και τη φυσική παρουσία του. Και θέλω να είναι στη ζωή μου. Όχι σαν εγκλωβισμό, όχι ω απέτηση. Αν θέλει να έρθει, χαίρομαι. Αν δεν έρθει, λυπούμε. Αλλά όχι με αυτή την εξάρτηση ή καλύτερα να το πούμε χαίρομαι όταν έλθει δεν λυπούμε αν δεν έλθει χαίρομαι όταν τον βλέπω δεν λυπούμε αν δεν έλθει και χαίρομαι όταν τον βλέπω που σημαίνει ξεπέρασαν όλα τα κόμπλεξ μου όλες τις μειονεξίες μου όλες τις ανασφάλειες ορίμασε η αγάπη αρχίζει να μεταβάλλει την κτητικότητα σε ελευθερία Κατάλαβε Κατερίνα yeah. Ωραία άλλος <coughs> πες στη μετρή αυτή η στην τελειωμανία και στην τελειότητα. Αυτά πιστεύω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Με την έννοια ότι το πρώτο μόνο που περιέχει τη λέξη ημανία είναι μια ανέβρωση. Το δεύτερο όμω προκαλεί και ο κύριο στην τελειότητα λέγοντα τέλειοι γίνεσαι, καθώ ο πατήρημα mm. τέλειωσε τι. Θα ήθελα να μα πείτε για αυτέ τι διαφορέ. Πολύ σωστά το θέσατε. Άλλο η τελειότητα και άλλο η τελειωμανία. Η τελειωμανία είναι μια εγωιστική διάθεση να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας ότι κατάφερε στηρίζει τις διδικές μας δυνάμεις και όχι στη χάρη του Θεού τελειωμανία είναι η προσβολή τη σχέσεως και είναι κλείσιμο στον εαυτό μου για παράδειγμα κάποιος τελειωμανίστη κάνει προσπαθεί σαν σύντροφος να είναι τέλειος σε όλα για να έχει ένα αίσθημα υπεροχής έναν της σύντροφης για να μπορεί να το κατηγορεί ο τι άλλο κάνει προσπαθεί για παράδειγμα τον φοβήσει και γιατί, αν κάνει λάθο, θα ετηθεί σε σχέση με τον συντρόφο του, διαρκώ θα συγκριτικά. Αν κάνει λάθο, έχει μια αγωνία να μην κάνει το λάθο, για να μην πέσει τα μάτια του συντρόφου του. Άν φοβάται ότι είναι απαραίτητο να μην πέσει τα μάτια του συντρόφου, σημαίνει δεν εμπιστεύεται την αγάπη του συντρόφου του. Και δεν εμπιστεύεται την αγάπη του συντρόφου γιατί και ούτε την αγάπη τη είναι Θεωρεί ότι η αγάπη εξαγοράζεται, δεν είναι δωρεάν. Πρέπει να κατακτήσουμε την αγάπη Πρέπει να την αξίζουμε την αγάπη Είναι ο πιο ασχρός ο πιο κουβέντα που ακούμε είναι α, αξι, Δεν αξίζει την αγάπη σου Ή αξίζει να τον αγαπάς τον άλλον Και πολλοί μάλιστα έχουν και ένα κόρπο Ξέρετε Πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν ασύντοφο για... Θέλουν α... η, η πιο γλυκιά χιλόπιτα που δίνει κανείς Είναι Είσαι πολύ σπουδαιό για μένα Για να τον προσβάλλουμε δίθεν Εγώ θέλω να θέλω ένα που δεν είσαι τόσο σπουδαίος. Αυτή η ιστορία, αυτό το παραμύθι Εν τέλει λοιπόν δεν υπάρχει αξίζουμε Αξίζεις αγάπης μου Σε που την κουστά. Και δεν με Αυτή είναι αγάπη του Θεού Αν βάζουμε προϋποθέσεις αγάπης Αυτό είναι μορφή τελειομανίας, Όπως η μάνα το παιδί Σε όποιο και αν είναι αυτή η αγάπη που, αγα... που αγαπώ γιατί έτσι γουστάρω θα διαμορφώσει τον άλλο μορφή. Θα αλλάξει ο άλλο, θα θεραπευτεί ο άλλο, θα διορθωθεί ο άλλο. Αν βάζουμε ω προποθέσει πρέπει να αξίζει να σε αγαπάει γιατί έχει αυτό και αυτό, διόρθωσε και μετά θα σε αγαπώ, αυτό είναι πνίξιμο. Είναι εξουθένωση. Αυτό γεννά σύγκρουση, γεννά ανταγωνισμό, γεννά ανασφάλειε. Γεννά την έννοια τη δικαιοσύνη και τη ειδική που σημαίνει τι. Κάθε φορά μελετούμε ποιο έχει δίκιο και άδικο. Γιατί πρέπει πάντως να αποδειχθώ ότι έχω δίκαιο για να μπορώ να σε κατατρεπώνω, να μπορώ να σε κατηγορώ, να μπορώ να σε ελέγχω. Και ο άλλος μέσα από αυτό φοβάται για μια ασφάλεια και πρέπει και αυτός να, ότι είχε δίκαιο. Λοιπόν. να αποδειχθεί ότι είχε δίκιο. Φοβάται να παραδειχθεί ότι είναι άδικο. Το πιο απλό πράγμα μπορεί να πεις έναν άνθρωπο που αγαπάς είναι ότι έκανα λάθος, συγγνώμη, έχω άδικο. Ο άνθρωπος τρέμει σε αυτό. Πώς μπορεί να, αφού, αφού είναι τελειομανής, δεν θα τρέμει. Αν όμω θέλουμε την τελειότητα, όχι ω μανία, αλλά ως ολοκλήρωση της αγάπης και της σχέσεως, τότε αυτό επιβάλλει την παραδοχή του ποιοι είμαστε. Δεν φοβόμαστε τον άλλο, δεν είμαστε ανασφαλείς, παραδεχόμαστε το αδικό μας, δεν μας ενδιαφέρει το δίκαιο, μας ενδιαφέρει σχέση. Λέει κάποιος, θέλω να σε γνωρίσω, για να σε καταλάβω και να έχω πραγματική σχέση μαζί σου. Αυτό είναι το πιο υγιές. Είναι αυτό. Ή θέλω να σε γνωρίζω για να ξέρω πως θα σε χειριστώ, για να μην με καταλάβεις και να μπορώ να σε ξέρω καλύτερα για να παίσω το παιχνίδι μου και πάντα να είμαι από πάνω. Αυτό παίζουμε συνήθως. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι, αυτή. Δηλαδή, πρέπει να, επειδή δεν θέλουμε να χάσουμε τον έλεγχο της σχέσης και το άλλο, πρέπει να είναι το χεριό μα ο άλλος. Και για να είναι το χεριό μας ξέρουμε όλος ποιο είναι. Αλλιώς... Έχω μια φοβή ότι μέσα σε, μια... σε έναν ανταγωνισμό <σ Centers> και σε μια σύγκριση μπορούμε να αφ... φανούμε κατώτεροι από αυτόν ή ακόμη περισσότερο κατώτεροι από την ιδέα και εικόνα που έχει άλλο για μα. <ω μ optimization> φανταστείτε λοιπόν μια σχέση να στηρίζει την ιδέα ότι άλλο έχει μια καλή εικόνα για μα. Μα έχει ψηλά μέσα του. Φανταστείτε αν η αγάπη στηρίζει την ιδέα ότι άλλο μα έχει ψηλά στο μυαλό του, στη φαντασία του, στη σκέψη του, στη συνείδησή του. Αντέχουμε να ξεπέσουμε. Μα ξεπέσουμε, κρεμίζει το οικοδόμημα τη σχέση. Μετά δεν θα μα θέλει. Άρα τι κάνουμε, προσπαθούμε να δείξουμε έναν άλλο ή αυτό Και έχει το άγχο με το άλλο. Μην εκτεθεί, μην φανερωθεί, βγάζει έναν άλλο εαυτό που τον ξέρει αυτό και αυτό. Και πολλέ φορέ, μέσα τη συνήθεια του να παίζουμε ένα άλλο ή αυτό ξεχνούμε και εμεί ποιοι είμαστε. Και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό μα. Και έχουμε δύο ονόματα, τρία, πέντε, δέκα. Δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Και αυτό φαίνεται. Πολύ, πολύ ε, ξεκάθαρα και πολύ ε, παραστατικά, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο και σου έχει δυο και τρεις γλώσσε να σου πει. Και όταν ε, έρθει η δυσκολία να εκτεθεί, τα μπερδεύει και η τραλένε. Και δει τώρα πώ του βγήκε αυτό, πώ συνδέεται αυτό με εκείνο. Είναι πάντοτε διαρκώς εκτό θέματος Πηγαίνει από θέμα σε θέμα σε θέμα για να σε ζαρίσει και απειλήσει. Έχει δίκιο. <laughs> είσαι σπουδαίο, αλλά δεν το κατάλαβα. <laughs> και να δω πόσα χρόνια θα χρειαστεί ακόμα να σε καταλάβω. Γιατί είσαι πολύ σπουδαίο. <laughs> αλλά τελικά παλαβό. Και εσύ πιο παλαμός που δεν τον αγαπάς Με την παλαβοσύνη του για να τον ελευθερώσεις Αγάπα τον με την παλαβοσύνη του Ελευθέρωσέ τον Για να σε αγαπήσει και εσένα και να τον αγαπήσεις Η ιστορία σε μια σχέση Και είναι το μυστικό σε όλη την ιστορία της σχέσης Ο άνθρωπος φτιάχνει σχέσεις Όχι για να κάνει έρωτα Για να τύχει μιας αναγνωρίσεω. Να τύχει μιας αποδοχής Αν αποδεχθεί τον άλλον τον έχει ελευθερώσει ήδη. Τι σημαίνει η ελευθερία. Πότε ο άνθρωπο αναπαύεται, για παράδειγμα. Πάει να εξομολογηθεί. Πότε αναπαύεται. Όταν καταλάβει ότι με κατάλαβε ο πνευματικό μου, τι χάλια είμαι, και μου λέει ότι ο Θεό με αγαπάει. Γι' αυτό με ελευθέρωσε. Δηλαδή, όλη η ιστορία σε μια σχέση αυτό είναι. Να καταλάβει όλο την πραγματικότητά σου και να μην σε απορρίψει και να σε αγαπάει. Γι' αυτό είναι η απελευθέρωση. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όλοι, όλο χαβά του γάμου αυτό γίνεται. Και μπαιδεύεται ο άνθρωπο, κρύβεται ένα από τον άλλο πλέον σε κρυφτούλη. Βρει παραδέξω ποιος είσαι, κατάλαβε και η αγάπη σου και αυτό που είσαι να σε αποδεχθεί ο άλλος. Και όλο ο χαβάς το γάμο είναι αυτό Με ποια ότι <actively> τότε αρχίζει ο γάμος. Τότε αρχίζει η σχέση. Τότε προχωράει η ιστορία. Ναι. Για να μάθετε την παντάτευση για να κάνετε ερώτηση. Άρα γιατί δεν μάθετε κάτι. Γιατί πολλά δούμε διάφορα και πολλαίες και ας την μετά μετά μετά είναι εκτός θέματος θα σας πω άλλη φορά τη Δευτέρα παρουσία να πούμε λοιπόν κάτι απλό σαν κατακλείδα ποια είναι η θεραπεία όλης αυτή της ιστορίας πρέπει ο άνθρωπος να ειρηνεύσει με τον εαυτόν του έτσι όπως είναι όχι έτσι όπως θα τον ήθελε να είναι ο εαυτός του. Πρέπει να δεχθεί με ταπείνωση ο άνθρωπος ότι δεν είναι ούτε Θεός, ούτε άγγελος, αλλά άνθρωπος. Το να είναι κανείς άνθρωπος και χριστιανός δεν σημαίνει να είναι πάντοτε εντάξει. Να έχει πάντοτε δίκαιο ή να είναι καλύτερος από το σύντροφό του ή το συνάνθρωπό του. Το να είναι κανείς άνθρωπος και χριστιανός σημαίνει μάλλον να χρησιμοποιεί τα δώρα και τα χαρίσματα του Θεού και τις ικανότητες που του έδωσε, όχι με έναν εγωκεντρικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που να αποβλέπει την ολοκλήρωση και τη δική του για του συντρόφου του. Σημαίνει ακόμα να μην καταδικάζει ούτε τον εαυτό του άνθρωπος ούτε των συντροφών του, ούτε των συνάνθρωπών του αλλά να προσπαθεί να βελτιώσει και τον εαυτό του και να συμβάλλει στη βελτίωση του συντρόφου του. Η έμονη η ε, απασχόληση του ανθρώπου με τις ατέλειε της δικές του, δείχνει πως του λείπει εντελώ η ταπείνωση. Ενώ φαινε με, ε, φαινεται η ταπείνωση. Στην ουσία δείχνει ότι του λείπει η ταπείνωση. Και η έμμονη ενασχόληση του ανθρώπου με τις ατέλειε του συντρόφου του ή του συνανθρώπου του, είναι δείγμα έλλειψης αγάπης γι' αυτόν. Κάπου εδώ να τελειώσουμε. Διευκό μου των Αγίων Πατέρων ημών Κύριοι Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησουν και σώσουν ημάς.